Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα, κυρίε μου και κύριοι. Ποιο ήταν, ναι, το χάσαμε, δεν βγάζει Καλή σα μέρα, καλώ ήρθατε στο ράδιο Άρτα στο 101,5. Εδώ είμαστε με την εκπομπή στον τοίχο. Στον τοίχο λοιπόν, Γιάννης Λαζάρου, εδώ στο μικρόφωνο Αν θέλετε να μα κάνετε κάποια παρατήρηση, εδώ είμαστε. Να μας πείτε κανένα ωραίο Αυτά τα Πάκιστάν Κυρίες μου και κύριοι Πολλές καλημέρες στους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Από αέρος αέρος Και μέσω ιερού Ιντερνεδίου Και σε όλα τα ραδιόφωνα Στην Κύπρο, στον Νίκο των Αμάραντο Στον Κώστα του Γιόνι Στον R.F.M. Κύπρου Ελεύθερη Ραδιοφωνία Και Ελεύθερη Ραδιοφωνία Κουζάνης. Στην Κουζάνη Δεν πιστεύω και στα Σέρβια να ξεκινήσατε τα βούζα από τώρα Κάντε λίγο κράτη, 10 είναι η ώρα Καλημέρα στο Φίλο του Βασίλη στην Άουσα σε όλους τους φίλους, στη Βέρεια Στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα Σόπου ακούνε και είναι συνδεδεμένοι Εντός και εκτός Ελλάδος Κυρία μου και κυριέ μου Ούτε λίγο βαρύ σήμερα Γιατί συνεχίζουν τα γλέντια οι πανηγυρισμοί μάλλον για το προσώπατο της δημοκρατίας που, που είναι το, το προσώπατο αυτό τον μπάκια λοιπόν ε, κυρία μου και κυρία μου είδε πάει τσακ τσουκ τον, τον κατάπιαμε και τον μπάκια όλα τα καταπίνουμε κυρία μου και κυρία μου πως φώναζε παλιά ο, ο πολιτής καρπουζιών όλα τα σφάζω όλα τα μαχαιρώνω Στι εποχές στις οποίες διανύουμε, όλα τα καταπίνουμε. Εκείνο το οποίο ίσως διακρίνεται και εσείς στην ατμόσφαιρα είναι ένα έτσι μουδιασμα του αρχικού ενθουσιασμού του θα τσπάρουμε, θα τσ... τσικλήσουμε, τσικλήσουμε εμεί. Θυμίζει εκείνο το, ξέρω το ανέκδοτο, θα το έχετε ακούσει φαντάζομαι, με τον καπετάνιο που ήταν εξαπλωμένο και είχε ανοίξει τα να αερίζονται τα ξέρει τώρα να βγούμε, και έτρεξε ο ο τέλος πάντων ένα, ένα από τα παλικάρια για τον να πούμε και του λέει καπεντάνιο έρχονται οι θα το ξέρετε φαντάζομαι κάπως κάτι τέτοιο θυμίζει η κατάσταση αρχίζει και μυρίζει η κατάσταση και ακούσουμε τον καπεντάνιο στο τέλος ωραία με να πάρω τον μπούλο ξέρω εγώ τι να σας πω Βέβαια ο καπετάνιος Αυτό λέει από την πρώτη μέρα Μην κοιτάς τώρα εσύ μεγάλη αποδιψάς Που ψάχνεις για ήρωα Πάντως κάτι συμβαίνει Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα Όχι κάτι συμβαίνει, πάντα αυτό συνέβαινε Μην είμαθα και περίεργοι ε, ε, Παρακαλώ Καλή σας μέρα Ω καλός το Γιώργη, τι κάνεις φίλε μου Να είσαι καλά, ευχαριστώ Γιώργο Να είσαι καλά Να είσαι καλά ό,τι επιθυμείς Ξέχασα να σας πω Να πω και τις καλησμέρες μου στους φίλους Εκεί στην Εμέα, στον Εμέα Press, Ευχαριστώ για τα καλά λόγια Γιώργη Για, το, για την εφημερίδα Να είσαι καλά, μπορεί, Εκεί ποιοι είναι οι φίλοι εκεί στον Εμέα Press Να, να δημοσιεύεται καλά Και τα άρθρα, τα, το κάνατε ούτε ή άλλα Αλλά και τα θέματα και όλα Αυτό είναι το διαδίκτυο και αυτό εξάλλου κάναμε και αυτή την κίνηση Λοιπόν φίλοι μου καλή, πάντα αυτό συνέβαινε δεν ήταν διαφορετικά τα πράγματα ο καθής από μόνος του ή ομάδες τα πράγματα τα καταλαβαίναν ανάλογα με τα συμφέροντά τους Εδώ γίνονται δηλαδή του δείχνει στα λουνού, εντάξει είναι αυτή η περίφημη θεωρία να την πούμε έτσι μην χρησιμοποιούμε τετριμένα πράγματα του μισοάδιου και του μισογεμάτου αλλά τώρα δεν μπορείς ας πούμε του δείχνεις παράδειγμα λέω εγώ ενός ανθρώπου πες ότι είναι Κινέζος πες ότι είναι ξέρω εγώ Μαλαισιανός του και του δείχνεις τον Παρθενώνα και του λες αυτό είναι αυτοκίνητο είναι δυνατόν ο, ο Κινέζος οτιδήποτε όχι Έλληνας έξυπνος μιλά, να συμφωνήσει ότι είναι αυτοκίνητο μα θα σου πει δεν έχει ρόδες για παράδειγμα δεν έχει πορτ μπαγκάζ, Ο Παρθενώνας Κάτι θα σου πει ο άνθρωπο Εδώ λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Συμβαίνει όπως πάντα Σε αυτό το χρηχώρα της Ελλαδιστάν Μια περίεργη κατάσταση Όπου γίνονται Σε πραγματικό χρόνο πράγματα Και η πλειοψηφία Όπως πάντα Τα καταλαβαίνει αλλιώς Η δε μειοψηφία Αν είναι αντιπολίτευση α πούμε Τα καταλαβαίνει αλλιώ Για το διευσυμφέρον ενώ τα πράγματα είναι ρεαλιστικά είναι, είναι πραγματικά και δείχνουν μια αλήθεια για παράδειγμα για παράδειγμα, προσέξτε τώρα έχουν πέσει οι πάντες και ασχολούνται με το αν η Γερμανία θα αποδεχθεί το αίτημα της παράτασης του Δανίου για έξι μήνες αν εκείνο μας ο Σόιμπλε που πω ότι μάγκα είναι ο Βαρουφάκη και έχει και σηκωμένο το Γιακά κανένας όμως αγαπητέ μου φίλε και φίλοι και φιλόπουλο δεν ασχολείται για την αναφορά που γίνεται στο νέο μνημόνιο Εδώ μιλάμε ότι οι άνθρωποι κουβεντιάζουν για νέο μνημόνιο για νέο μνημόνιο κατάλαβες αυτό το οποίο θα το κάνει ο Βαρουφάκης σε έξι μήνες και στο αίτημα με υποπτία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. καμία ανοίξη για το ότι αποδέχεται να μην γίνει καμία μονομερής κίνηση πριν αυτή αποφασιστεί μετά από συζήτηση με τους δανειστές τίποτα έχουμε πέσει με τα μπούνια στο ότι τι λέει η Γερμανία και ο Σόιμπ είπε αυτό και ο και η Μέρκελ έκανε τ' άλλο εδώ βγήκε ο ταλέπορος ο Σλοβάκος ρε είναι να γελάει τώρα να γελάει και η τελευταία μήγα στον πλανήτη βγήκε ο ταλέπορος ο Σλοβάκο. Και είπε και δήλωσε ότι δεν μπορώ λέει, να εξηγήσω εγώ στο λαό μου πώς, να, για να δει, δεν μπορώ λέει, να δίνω συνέχεια λεφτά στην Ελλάδα. Ο Σλοβάκος ρε κακομοίρη μου. <Κι> δηλαδή μιλάμε, αυτή είναι η Ενωμένη Ευρώπη. <Κι> η Ενωμένη Ευρώπη τι είναι δηλαδή οι, που σκίζονται, τους βλέπεις όλοι πάνε και δηλώνουν πως περνάνε με το καθηκάκι στο κεφάλι και προσκυνάνε κάτω και στο Ισραήλ όλοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και δηλώνουν την πίστη στην Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη αυτή τελικά είναι η Ενωμένη ΕΕ. να Ευρώπη να, να υπάρχει να πούμε από πάνω ο κατακτητής γύρω του γλύφτες τύπου Γάλλων και λοιπά, και από κάτω να υπάρχουν ανθρωπάκια τύπου Σλοβακία και Ελλάδας και ο Σλοβάκος ο Σλοβάκος τώρα, ο Πρωθυπουργός το δήλωσε είναι να, να γελάει, σου λέω η Μίγα κάτω στον Αμαζόνιο, η Μίγα τσε-τσε στο γέλιο η Μίγα Λοιπόν Μπορώ λίγο να, να εξηγώ, λέει, κάθε τόσο γιατί να δίνω λεφτά στην Ελλάδα Ο Σλοβάκος, το καταλαβαίνεις Αι, τι να πει μετά ο Σόιμπλε Τι να πει κι αυτός ο Έρμος ο Σόιμπλε μετά, όχι, σε ρωτάω, μεγάλε Τι να πει ο Ταλέπορος ο σόιμπλε. Οπότε. Ε, άλλα συμβαίνουν λοιπόν Στη δανειμαρκία Του μυαλού του καθένα μας <Και> Άλλα γίνονται στην πραγματικότητα Εκείνο που έχει σημασία βέβαια Είναι ότι αυτή η ανάσαξη Και αυτό, αυτή η, αναχωμα... η αναχωματική Να την πω έτσι Διάρκεια Της εκλογής ΣΥΡΙΖΑ Γι' αυτό ε... εκλέχθη εξάλλου και γι' αυτό σπρώκτηκε διότι δηλαδή τα πράγματα πήγαιναν πολύ άσχημα δηλαδή μιλάμε για πολύ άσχημα ουσιαστικά συνεχίζετε, αλλά συνεχ... δηλαδή, συνεχίζετε με το σερβίρισμα βαφτίσαμε τους μνημονιακούς νόμους εντάξει με ωραία και με ωραίο πρόσωπο αλλά θα ισχύσουν για παράδειγμα τα λέγαμε χθες για τη φορολογία τα λέγαμε χθες για τη φορολογία δεν τα λέγαμε τα λέγαμε για το... την ελληνικός χρυσός με το Συμβούλιο Έχουμε και παρακάτω. Όσοι θέλετε υπάρχουν δύο πάρα πολύ σοβαρά θέματα και θα αναφερθούμε σε αυτά, στον τοίχο, για το τι συμβαίνει στις Κουργιές; Τι συμβαίνει στις σκουριές. Ε, ο, ο, θα το δείτε στον τοίχο. Ο υπουργός της σημερινή κυβέρνηση έδωσε εντολή στην αστυνομία να πάνα βαρέσουν αυτούς που μέχρι χθε υποστήριζε. Παιδιά, ότι ζούμε σε διαφορετικούς πλανήτες. Ένεκα... Ε, ο εγκέφαλο είναι γεγονό. Αλλά κάποια στιγμή Πρέπει Να καταλάβουμε όλοι Ότι δεν μπορεί να θυσιαστεί η αξιοπρέπεια Η ελευθερία και η τιμή μιας χώρας Για το μισθουλάκο Και για τη συνταξή σου Δεν γίνεται Δεν γίνεται Μόλις αυτό το πράγμα το του συνειδητοποιήσουν Λίγο παραπάνω από αυτούς που το έχουν συνειδητοποιημένο Θα, του, θα φύγουν Με τις κλωτσίες του Τα, τα, τα, τα πράγματα Ούτα τα πράγματα Γιατί περί πραγμάτων πρόκειται Θα φύγουν με τις κλωτσιέ. Πρέπει να το καταλάβουμε Και στον αγαπητό Αλέξη Του είπα και χθε και προχθές Και του το έγραψα και σε αρθράκι Δεν γίνονται αυτά που λες Αλέξη μου Διότι δεν υπάρχει λαό να τα υλοποιήσει Οπότε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Ορίονται όλοι Εγώ είμαι με την Ηνωμένη Ευρώπη Τσικλέται η... η κατάσταση Αλλά Η, η Ελλάδα Ουσιαστικά, ζητάει νέο μνημόνιο. Το έχουμε αναλυτικά και στον τοίχο. Μπείτε και διαβάστε το. Διότι το περιβόητο γραπτό αίτημα του Βαρουφάκη για επέκταση του εξαμήνου δανεισμού στην Ελλάδα ήταν απότομη προσγείωση στην πραγματικότητα για κάποιους, οι οποίοι δεν είναι ονειροπαρμένοι και βολεμένοι. Τελικά η κυβέρνηση αναγνώρισε και το χρέο και τις μνημονιακές υποχρεώσεις. Τα πάντα. Δεν το είπε ο Βαρουφάκη χθε. Οι Ελληνικέ αρχέ τιμούν τι οικονομικέ υποχρεώσει τη Ελλάδα προ όλου του πιστωτέ και δηλώνουμε την πρόθεσή μα συνεργαστούμε με του ετέρεου μα ώστε να αποφευθούν τεχνικά εμπόδια στο πλαίσιο τη κύρια σύμβαση χρηματοπιστωτική διευκόλυνση, την οποία αναγνωρίζουμε ω δεσμεστική αναφορά και τα λυπάμβάν και τα λοιπά και δαλάνω. Επιδάχε, εσεί τι καταβεσκονται, τι καταλαβαίνετε από αυτά τα λόγια. Ότι στήλωσε τα ποδαράρια ο Βαρουφάκη και ότι κάνει αντίσταση ο, ο Τσίπρας και ότι τους το... το... το... το... το... πήραμε αυτά... αυτά καταλαβαίνετε με συγχωρείτε αυτά καταλαβαίνετε στο αίτημα του Βαρουφάκη δεν υπάρχει πουθενά καμία ανοίξη περικουρέματος του χρέους μα καμία να κάνει μια μονο... μονομερή κίνηση υπέρ του ελληνικού κράτους πρόσεξε και τι σημειώνει σκοπός της ετούμενη εξάμεινης παράδεσης είναι να διασφαλιστεί σε στενή συνεργασία με του Ευρωπαίου και διεθνεί εταίρου μα, πω τα όποια νέα μέτρα θα χρηματοδοτούνται πλήρω ενώ θα αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες Είναι μεγάλε τι καταλαβαίνει εσύ από αυτό. Εντάξει, εκτό το ότι σου υποσχέθηκε να σε ξαναπροσλάβει, να σου πάει το μισθό στα 751, να σου δω και αύξηση στο συνδικάτα. Από αυτό, εδώ, τι καταλαβαίνει. Τι ακριβώ καταλαβαίνει. Τι ακριβώ καταλαβαίνει. Καταλαβαίνε. Τίποτα. Ζητάμε μια εξάμενη παράταση, σκύβοντας μέχρι το καλοκαίρι δηλαδή που θα συζητήσουμε... θα μας... Όχι θα συζητήσουμε... θα μας φορτώσουν το νέο μνημόνιο. Κατάλαβες μεγάλη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι καταλαβαίνεις άλλο. Ορίστε. Καλώς τον ναι. Έλα θες. Σε πολύ, να σε καλά βαγγέλνι. Ναι. Yeah. Yeah. falling my head like a Αυτό δεν λέμε, αυτό λέμε. Άλλο καταλαβαίνουμε yeah. εμείς δηλαδή. I want to walk in yeah. the open way. I want to talk like do. Yeah. Yeah. want to, dive yeah. to yeah. την παράδεση για να πάμε σε νέο μνημόνιο Ναι Ναι, ναι, σωστά ναι. να είστε καλά Βαγγέλη Να είστε καλά Καλή σου μέρα. ο μας ο Βαγγέλης, από την Πρέβεζα Σε ευχαριστώ Και για τα καλά σου λόγια για το την εφημερίδα Λοιπόν ε, Τη διαδικτυακή το άρεσε, να είστε καλά Συνεχίστε να την... Επισκέπτεσαι θα δείτε ακόμη είναι στο στήσιμο θα δείτε και άλλα πράγματα Οπότε λοιπόν έχει δίκιο και εσύ και εγώ εντάξει ρε Βαγγέλη έχουμε δίκιο Αλλά καταλαβαίνω βέβαια υπάρχει αυτό που λες όπως σου είπε ο φίλος ο Βαγγέλης Υπάρχει ένα μούδιασμα Τι μούδιασμα Τι, τι περίμενες δηλαδή Ωραία τον κάναμε ήρωα τον το βαρουφάκι σε μια εβδομάδα Εδώ σου είπα προχθές ότι κάναμε ήρωα τον Κάτμαν στην Ελλάδα Του ζητάγανε το βαρουφάκι. Λοιπόν εντάξει Ήμασταν ξεφτιλισμένοι Με την έννοια μας ξεφτιλίζανε Μας πατάγανε την αξιοπρέπεια Και ψάχναμε έναν Είδατε πόση ανάγκη είχε αυτός ο κόσμος Να πάρει μια ανάσα αξιοπρέπειας Πού είναι η ανάσα αξιοπρέπειας Πόση ανάγκη είχαμε Από τον εξεφτιλισμό που υφιστάμεθα Τόσο καιρό τώρα Από το κάθε ε, άθερμα ευρωπαϊκό Και όχι μόνο Αλλά παρόλα αυτά βλέπεις ε, Όλοι να περάσουν από από τη. Κολι... Τη τηλεοπτική δημοκρατία να δηλώσουν Μη και του ξεφύγει κανένα ο, ότι δεν είναι με την Ενωμένη Ευρώπη, Μη και του ξεφύγει. Και κάνουν ανα, τι αναλύσει να μα κρυθείτε. Τι άλλο καταλαβαίνετε από αυτό το πράγμα, εσεί δηλαδή. Το κύριο σημείο των προεκλογικών θέσεων τη κυβέρνηση, α πούμε, ήταν η συνεργασία μόνο με του θεσμού και όχι με την Τρόικα. Χωρί εποπτεία. Αλλά τ, τώρα τι γίνεται, Το αλλάξαμε το πανηγύρι. Το αλλάξαμε το πανηγύρι τώρα. Τι καταλαβαίνετε δηλαδή Πέρα από αυτό τι καταλαβαίνετε Συγγνώμη που ρωτάω δηλαδή Εκτός και αν καταλαβαίνουμε άλλα εμείς την ανάλυση Και, και άλλα και, και, Την πραγματικότητα την καταλαβαίνουμε διαφορετικά Αυτό είναι λοιπόν Το περιβόητο γραπτό αίτημα του, φα, του Βαρουφάκη Για την επέκταση του μνημονίου Τι συγγνώμη, Την επέκταση που δανεισμού για έξι μήνες αυτό ήταν, ήταν η σφαλιάρα η, που, έδει, που σου έδειξε, που μας έδειξε την πραγματικότητα. Οπότε λοιπόν το επόμενο μνημόνιο, δεν ξέρω λέγαμε και χθες πώς θα το λες του Λούμπα ή που περιμένει τους Έλληνες σε έξι μήνες μετά τη δανειακή παράταση, είναι σίγουρο και όχι μόνο επηγεγραμμένο από την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, αλλά και πάλι από το διεθνές νομισματικό ταμείο, ο Βαρουφάκης τα λέει δεν στα λέμε εμείς στο αίτημά του έναν από τους σκοπούς της παράταση. αναφέρει μετά την ολο... να αρχίσουν οι εργασίες μεταξύ των τεχνικών ομάδων για ένα πιθανό νέο συμβόλαιο ακούστε ναι, εντάξει δεν το, δεν το λέμε ένα νέο μνημόνιο, το λέμε νέο συμβόλαιο για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη που οραματίζονται οι ελληνικές αρχές μεταξύ της Ελλάδας, της Ευρώπης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που θα μπορούσε να ακολουθήσει την τρέχουσα συμφωνία. Τι καταλαβαίνετε ρε παιδιά εσείς. Δεν το λέει νέο μνημόνιο, το λέει νέο συμβόλιο. Σου είπα πες το νέο κουρκουμπίνι. Ποια είναι η διαφορά. Ποια είναι η διαφορά. κατάλαβε μεγάλη. Αυτό ζήτησε λοιπόν ο, ο Βαρουφάκη. Ο ήρωας, ο Βαρουφάκης Που έχει ωραία γυναίκα και είναι και, παιδεράς, και τον, τον ε, Έχουν τρελαθεί να πούμε ε, ε, όλα τα ξακολοπρωινά και, και και, Αυτά ζήτησε λοιπόν Ο προοδευτικός αριστερός υπουργός Βαρουφάκης ε, Και εδώ τρελαίνεσαι α πούμε Αλέξη, κατάλαβες Τρελαίνεσαι με την αριστεροσύνη Με την, ε, με την ε, εξουσία της αριστεράς στην Ελλάδα με υπουργό τον Βαρουφά και τον Τσακαλώτο, τον Κουτζιά, τον κουρουμπλί και άλλα τέτοια προσώπατα. Τρελαίνεσαι πραγματικά δηλαδή. Με πρόεδρο δημοκρατίας του Μπάκια, τρελαίνεσαι με την αριστεροσύνη, με την εξουσία της αριστεράς στην Ελλάδα. Και είδα και ένα καταπληκτικό, πολύ ωραίο, πώς το λένε, αφασιματάκι, που έκανε ένα εκεί στο δίκτυο. Θα φροντίσω να το βάλω στην εφημερίδα Να το δείτε οι φίλοι Αν δεν το έχετε δει Όπου λέει, δεν θυμάμαι λέει η αριστερά ε, Για πρώτη και τελευταία φορά Συμβιβάζεται Το ίδιο ζητάει και από μας. το έχει Κάπως έτσι το έχει φτιαγμένο Θα το βρω και θα σας το θα βάλω Στην εφημερίδα να το δείτε Λοιπόν, τι καταλαβαίνετε διαφορετικό δηλαδή Τι να έρθει Πάλι για ανάπτυξη σου μιλάνε Πάλι για τέτοιο σου μιλάνε ανα, ε, Ανάκαμψη Πάλι δηλαδή ε, Αυτή τη στιγμή σου μιλάει ένας Σαμαρά ο Βενιζέλος Γλυκά και διαφορετικά Πλασάραντά σου μια ανάσα αξιοπρέπειας Χωρίς γραβάτα Σε παρακαλώ δηλαδή Το πρόβλημά μας ήταν η γραβάτα ο Τσαμπουκάς εκεί έφτανε μόνο στο Δεν φοράω γραβάτα Αυτό ήταν ο τσαμπουκάς πάθουν, κυρία μου και κυρία μου Είπαμε από την πρώτη μέρα Μακάρι η κυβέρνηση να πετύχει Αλλά ε, εκ, Ευχή εκφράσαμε Όπως βλέπετε Η κατάσταση συνεχίζεται Με αριστερό πρόσημο Και του μεταξύ Ο, ο Σόιμπλε τώρα Σε, σε παίζουν τα ας πούμε κατάλαβες Είναι, Θα έχετε δει κάτι σκηνές εκεί Από το National Geographic Που όταν ένας λευκός καρχαρίας Βουτάει μια φώκια αρχίζει και την πετάει πάνω κάτω και παίζει μέχρι να τη φάει το ίδιο κάνει και ο Σόιμπλε προσέξτε ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να κάνει σαφές προσέξτε ότι θα συνεχίσει για έξι μήνες να παίρνει λεφτά, για να παίρνει λεφτά για έξι μήνες προσέξτε θα πρέπει να μην κατεβάσει προς ψήφιση κανένα νομοσχέδιο που θα επηρεάζει τη δημοσιονομική κατάσταση και, κατάλαβες μεγάλε αυτά που σου λέγανε λοιπόν περί φορολογίας μη άρση πρώτης κατοικίας κοινωνικά τιμολόγια δεν θα πρέπει να μπουν στη Βουλή προς ψήφιση διότι είναι μονομερείς κινήσεις που ανοίγουν περισσότερο την τρύπα του διο... Διο... δημοσιονομικού το τι, τι διαφορετικό λοιπόν ε, συμβαίνει αυτή είναι η πραγματικότητα εντάξει θα μου πεις οι βολεμένοι θα συνεχίσουν τα γλέντια, με μισθούπα πέφτει, στο κόμμα πάμε, συναυλίε γίνονται. Αλλά είναι άλλη η πραγματικότητα, Μεγάλη. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Το γέλιο είναι το εξή, Πήραν το αίτημα του Βαρουφάκη στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας Προσέξε στην Ευδο... Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας Για να μην ε... Παραξηγηθούμε Και Όλες οι χώρες Υποστήριξαν το αίτημα της Ελλάδας Αφήνοντας το σόιμπλε μόνο του Και του παν κάτσε και απέναντι Μεγάλες σήμερα Τον έχουν ονομα... ακούσει και μεγάλες κουβέντες Όπως λένε οι, οι αθλητικογράφοι Ας πούμε Τιτανομαχία και τέτοια Σήμερα είναι ο τελικός Λοιπόν αθήνα Βερολίνου Ναι παίζει σε τρεφόρη Μέρκελ Και τερματοφύλακα Σόιμπλε Λοιπόν Οπότε Η πρόταση που κατέθεσε Χθες για αυτό που σας έλεγα πριν Για εξάμηνη κυβέρνηση συγγνώμη, Για εξάμηνη επέκταση Της δανειακή σύμβαση που κατέθεσε ο Βαρουφάκη, Λοιπόν Φα, φαίνεται ότι συμπαθήθηκε σφόδα από τους Γάλλους, τους Ιταλούς αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εξάμεινη, αυτή η πρόταση που κατέθεσε. Ναι, ξαφνικά οι Γάλλοι και οι Ιταλοί συμπάθησαν, είδαν τη πρόταση, έτσι είχε κάτι καμπύλες, καταλαβαίνεις και τη συμπάθησαν. Πεγνίδια, πεγνίδια παιχνίδια, παρόλε, παρόλε, παρόλε που έλεγε και το παλιό καλό τραγουδάκι Βέβαια ο Αλέξης χθες πήρε τηλέφωνο τη Μέρκελ και μάλιστα την, την έκανε να υποχωρήσει στις απαιτήσεις που έχει η Γερμανία για τους 6 μήνες κατάλαβες μεγάλες. επόμενη και βρέθηκε, παρά, βρέθηκε παράθυρο την έπεισε ο Αλέξης τη τη Μέρκελ Τι άλλο, να σου, να σου ρίξω κι άλλο τα Πολύ ευχαρίστως Έχουμε ενδείξεις προόδου Βγήκανε και τα πληρωμένα μου μουέδια Το Bloomberg από τις Βρυξέλλες Μετέδωσε ότι είναι αισθητή η υποχώρηση Από τη Γερμανία Μεγάλε θα το ξαναπούμε Και θα το μάτα να Τι, Αυτή είναι πολιτική να Ναστραδίν χόντζα Α το εμπεδώσουμε αυτό το πράγμα Λοιπόν, σου ζητάω τα μίρια χίλια κακά, σου αφαιρώ δέκα και πανηγυρίζεις. Το ίδιο και έκανε, έκανε και ο πανέξυπνος Ναστραδίν Χόντζας. Λοιπόν, δουλεύοντας στη γυναίκα του, όταν έβαλε μέσα στο σπίτι όλα τα ζώα, αγανάκτης η γυναίκα και του είπε «αμάνερε» ε, ναστραδίν, και έβγαλε δύο κότες όξου και του είπε «αγάπη μου τώρα είσαι καλά». Μια γαρά ήταν. Ενώ πριν δεν είχε κανένα ζώο μέσα στο σπίτι. Μην πανηγυρίζουμε λοιπόν με φούσκες. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική Γιάννη γύρισες από τα Γιάννενα Είσαι καλά, δεν με πήρες τηλέφωνο Αυτή είναι η πραγματικότητα Οι άνεργοι η ασθενή στα νοσοκομεία Τα παιδιά στα σχολεία Τα 16.000 υποζη... υποσυτιζόμενα παιδιά Τα οποία αυτή τη στιγμή τα ταΐζει ο Νιάρχος Η πραγματικότητα λοιπόν δεν είναι οι παρόλες στην τηλεόραση Και η δήλωση όλων των προσκυνημένων Ότι είναι με την Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη Μα ε, συμφωνούνε ή δεν συμφωνούνε με το ΣΥΡΙΖΑ όσοι βιέ, Ή με την Ηνωμένη Ευρώπη Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν Η πραγματικότητα είναι διαφορετική χορτασμένη μου, γραβατωμένε μου ή ξεγραβάτοτε Η πραγματικότητα είναι αυτή Δεν είναι αυτή που μας λέει το Bloomberg Δεν είναι αυτή που μας λέει ε, Μας λένε οι ιστορίες Φυσικό λοιπόν είναι να βλέπουν βήμα προόδου Αφού η Μέρκελ σου ζήτησε χίλια και κατόρθωσες εσύ να της πεις ναι τα 999 Αυτό είναι βήμα προόδου Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου Είπαμε να χρησιμοποιήσουμε πάλι το Πολυφορεμένο Ότι είναι θέμα πως το βλέπεις το μπουκάλι Μισοάδιο ή μεσογεμάτο Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η ποσότητα του υγρού Που περιέχει το μπουκάλι Είναι συγκεκριμένη Εκεί πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε Ας το πως το βλέπουμε το Μπουγάλι Εντάξει εσύ το βλέπεις Μεσοάδιο Εγώ το βλέπω Μεσογεμάτο Η ποσότητα όμως που βλέπουμε και οι δύο Είναι συγκεκριμένη στη ποσότητα μπορούμε να αναφερθούμε Μουλική ωραία δράσματα Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη πραγματικότητα. Το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να ανακοίνωσε τις δίθεν ελαστικές δόσεις αποπληρωμών των φόρων, αλλά και των κόκκινων δανείων, όμως αυτή η διάταξη πρέπει να περάσει για έγκριση από τις βρυξέλλες. Να επαναλάβω. Ανακοίνωσε το Υπουργείο ελαστικές δόσεις αποπληρωμών φόρων, ε, κόκκινων δανείων και τα λιμπάν και τα λιμπάν. Αυτή η διάταξη όμω πρέπει να περάσει από τις Βρυξέλλες. Κατάλαβες μεγάλε, yeah. διότι αυτή είναι μία μονομερή κίνηση της κυβέρνηση που αντιτίθεται στις υποχρεώσεις της έναντι των δανειστών. Αλλά είμαστε ελεύθεροι, Κατάλαβε, αυτή είναι η ελευθερία, αυτή είναι αξιοπρέπεια, αυτή είναι η Ενωμένη Σου Ευρώπη. Yeah. Ακόμη το νέο αίτημα της Ελλάδας προς τις Βρυξέλλες Λοιπόν είναι η ίδια η κυβέρνηση υπόσχεται για ουδεμία μονομερή κίνηση χωρίς συζήτηση και των δύο πλευρών Αυτή είναι ελευθερία, αυτή είναι αξιοπρέπεια μεγάλη. Δεν κουνιέται φίλο αν δεν συμφωνήσουν οι Βρυξέλλες. Τι διαφορετικό υπάρχει ρε παιδιά Τι... Είναι αυ... αυτό, που... αυτό που λέγαμε πριν Θα δούμε τελικά την ποσότητα που έχει στο μπουκάλι, θα ασχοληθούμε με αυτή Ή θα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας Οπότε Αγαπητέ μου και αγαπητοί μου Εντάξει Πάρε όσες αμέσως αξιοπρέπειας θέλεις Φάε όσα ελπίδα γωνία θέλεις Αλλά αν οι Βρυξέλλες Δεν βήξουν Εσύ δεν κλάνεις Ράλαβες, Είναι αλληλένδετο Λοιπόν αν δεν υπάρξει πάντως συμφωνία Στο σημερινό Eurogroup Όπου είπαμε είναι ο τελικός Ελλάδας-Γερμανίας Καραγκούνς. Λοιπόν ε, Αν δεν υπάρξει συμφωνία Έχουν έτοιμη σύνοδο κορυφής Αν δεν υπάρξει στο σημερινό Eurogroup Εκτός και αν την ώρα που γαυγίζω εγώ Υπήρξε συμφωνία Και έχει προσγειωθεί ο Βαρουφάκης Στο Ελβέλ Και τον έχουν σηκώσει στα χέρια Και τον πάρει με τα πόδια στο Σύνταγμα η Ελλάδα λοιπόν θέλει να στρέψει τη συζήτηση σε πολιτικό θέμα μεταξύ των Πρωθυπουργών της ενομένης ΕΕ, Ευρώπης για να αποφύγει το οικονομικό που είναι στο Eurogroup στο οποίο συμμετέχουν μόνο οι Υπουργοί Οικονομικών. μεγάλες η Ηνωμένη ΕΕ, Ευρώπη... να σου πω ότι μου θυμίζει... μου θυμίζει κάτι παλιά, παλιά παιδιά... ορίστε παρακαλώ... μου ε, το έτσι, υποβουλίο. Yeah. Yeah Ναι Ναι Ναι, the ναι Δύο τι μεγάλη. Πολύ σωστά Αν αυτή τη στιγμή λέμε τώρα ρε παιδί μου Επιτύχει αυτό το κόλπο Να γυρίσει σε πολιτική η κατάσταση Τι σε περιμένει στη γωνία Το σχέδιο Γκουρία Κατά το σχέδιο Μάρσαλ Δεν σε ενδιαφέρουν αυτά μεγάλα Εντάξει τι να σου κάνω εγώ όμως αυτή είναι η πραγματικότητα Πάει αλλού το κόλπο Το κόλπο πάει αλλού Δηλαδή είμαι γιουρογκρούπια Και ευρωξέλες Είμαι πολιτικές αυτές των ευρωθυπουργών το κόλπο Πάει αλλού. Το μοναδικό, όλα, το μοναδικό πράγμα που γίνεται είναι για αυτούς. Για το λαό που υποφέρει για την κομμάτια, Ξέρω Δεν γίνεται τίποτα. Είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα λέμε τώρα έτσι. Άστα τα άλλα. Βέβαια θα μου πεις τώρα πού να βρεις πραγματικότητα. Δεν υπάρχει ψυχή να πούμε να έχουν όλοι για το τραήμερο. Είναι μεταξύ κυρία μου και κυρία μου Μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, Δεν ενδιαφέρεται για το τι θα γίνει Μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο εκπρόσωπος του Ταμείου Του Διεθνούς, ο James Rice, Ράις Λοιπόν ε, ο, Είπε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Έχει υπογράψει πρόγραμμα με την Ελλάδα Μέχρι το 2016 Το οποίο προσαρμόζεται και, Για να λαμβάνονται οι δόσεις των δανείων Με οποιαδήποτε πολιτική κατάσταση. Κάθονται με το Σταυροπόδι, αφήνουν εμά εδώ να γαβγίζουμε, να δηλώνουμε υποτακτική της Ευρώπης, ΕΕ, να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε, να έχουμε κόσμο που να υποφέρει και αυτή η Σταυροπόδι σου λέει εδώ τα φράγκα θα πέφτουνε. Αυτά είπε λοιπόν ο James Rice. δεν σας τα λέμε εμείς αυτά. Ορίστε. Παρακαλώ. Καλημέρα. νέο μνημόνιο Και νέο μνημόνιο Αυτό δεν είναι, αυτά λέγαμε Αυτά Να είσαι καλά φίλο μου Να είσαι καλά Άρε Στου χέρ πάει με το σιουβ για καφέ Καθημερινή είναι η κίνηση μεγάλη έτσι Αυτά κάνουν οι πεζαχτάδες Των ε, πασοκολίσταρχον Με το σιουβ κάθε μέρα Πάει για καφέ σας, Είδατε ότι σας το λέω Λοιπόν μου λες φίλε μου ναι, Τα είπα αυτό λέγαμε πριν Εξάμεινη παράταση του, του υπάρχοντος νημονίου Αλλά από το σεξιμητής έχουμε καινούριο Τώρα εντάξει το θέλει να το λέει νέο συμβόλαιο Βαρουφάκη Σου είπα πέ το νέο κουρκουμπίνι Δεν με ενδιαφέρει Οπότε λοιπόν μεγάλε Αυτά ο James Rice και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Κάθε Σταυροπόδι Μεγάλε Και εσύ και εγώ να πούμε μακελευόμαστε εδώ πέρα Ο Αλέξης Μίλησε κινέζικα Αγκαλά Πήγε χθε, υποδέχτηκε κάτι κινέζους Σίλα Ναι Λοιπόν στους, στο λιμάνι κάτω στον Πειραιά Τους είπε ότι Εντάξει δεν μου κόσκο μια χαρά είναι να πούμε Τους είπε μην ανησυχείτε Οι επενδύσει θα γίνουν προ όφελο των λαών μας Φαντάσου τώρα ότι όλη η Ελλάδα Είναι ένα χωριό της Κίνας έτσι ναι. Λιμών πολλές μεγάλες Και τους είπε και οι κινέζικα Τους είπε Κάτσε να δω να... <χωχω> ε, ε, ε, ε, Αφήχθη ο 18ος κινέζικος στόλο προς... Φαντάσου πόσους στόλου έχουν λοιπόν για να μετέχει σε επιχειρήσεις κατά της πειρατεία ναι και πήγε εντάξει επίσημα και ο υπουργό επί της Εθνικής Αμήνης λοιπόν ε, και μίλησε ο Αλέξης για την παραδοσιακή ε, φιλία που μας συνδέει που έδωσε και τριαντάφυλλα εκεί πέρα λοιπόν και τους μίλησε και κινέζικα ρε και θα κάνουμε <laughs> <laughs> πιανόμαστε κι εμείς και, αο, φύγει και ο Κάρολο ο Παπούλιας Καλά, αυτό περπατάει ακόμα στην εκδήλωση αυτή που μίλησε κινέζικα. Ο Αλέξης μάλλον για αυτό πήγε. Λοιπόν, και μα θύμισε, προσέξτε, ο Παπούλιας τώρα, πατριώτη. Τώρα σου λέω, Μεγάλε, ότι ο Πειράζ ήταν πάντα ένα ένδοξο λιμάνι Νικών. Αναφερόμενο στη νίκη των Ελλήνων εναντίον των Περσών, τονίζοντα ότι ο κόσμο μαζί σε συνεχέ προκλήσει. Που μπορεί να μα οδηγήσουν σε ένα ψυχρό πόλεμο. Η μεγάλη Κίνα δεν δέχεται αυτή την πορεία τη ανθρωπότητα. Αυτά είπε ο Παπαπούλια. Κατάλαβε. Μεγάλε. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή. Μεγάλος άνδρας στην Ελλάδα. Μεγάλος πολιτικός Πληρώνεσαι για να λε αρλούμπε. Παρακαλώ. Πυρικλή του κλείου. <χει> Λίγου, ναι, ναι. Αυτό είναι η πολιτική στην Ελλάδα μεγάλη Σε, σε τοποθετούν κάποια συμφέροντα Για να τα εξυπηρετείς κάπου Και ανάλογα με τη θέση που έχεις Προχωράς πάνω κάτω δεν έχεις σημασία Και τι να κάνεις λες και τις αρλούμπες σου Ναι Φαντάζω τώρα τι θυμήθηκε ο, ο, ο Παπούλιας Με τη νίκη κατά των Περσών <χει> Και ότι Οι Κινέζοι να πούμε είναι και γαμότα παιδιά <χει> Τι λέω και εγώ Λοιπόν μεγάλε θα σου πω ότι κρατάμε, έχουμε ρε βαδί μου επιτυχίες ε, Οι συντάκτες του Αμερικάνικου του Playboy ψήφισαν τις πιο σεξι πολιτικούς στην Ελλάδα Με διαφορά δηλαδή στήθου, κολομεριών, μπουτιών βγήκε πρώτη η Άντζελα Γκερέκου Και στην όγδοη θέση βγήκε εκείνη η κοκαλιάρα η Εύα η Καλήγη. Λοιπόν αλλά... αλλά όμως ποιο είναι Ποιο είναι το το πως να πούμε το οχ κόλλησα Πασόκ παντού Πασόκ παντού μεγάλε λοιπόν η ωραιότερη πολιτικός στον κόσμο στου κόσμο πλέι η Άντζελα Γκυρέκου έφτιαξαν τις 10 ωραιότερες γυναίκες πολιτικούς μετά μεγάλε Για να δούμε. Η δεύτερη είναι άλλη μια τσιμποκόπιτα Η Ελίζα Μπεφχάλζελ. Η Τζούλια. Ο άρρωτζουλια. Μπονγκ. Γερμανίδα. Βλέπω. Πάπα. Έχουμε και την Άννα την Καμπάγεβα. Φιλινάδα είναι αυτή. Είναι του Πούτιν. το τι είναι εδώ. Η Όλτσε. Τσιγκαπούρη. Ο άντα. Περισεκά. Τούτο εδώ τι είναι σαν η Λουσιάννα Λεόν από το Περού Σαν Κουστιρίτσα είναι αυτή. <laughs> Δεν ξέρετε τι είναι η Κουστιρίτσα. Και στο νούμερο 8 η Εβαγάη Άρε Αν είναι Παντού είσαι χωμένο, ρε. Πάντο μέχρι και του πιέι μπόει είναι πανσιόκ Αυτά που ναις μεγάλε. Άπα, τι έγινε. Κυρία μου και κυρία μου. Τι έγινε ρε παιδού. Θα κάνουμε άλλες μαγκές για την ε, τη Ρωσία. Και για τέτοια. Λοιπόν, μεγάλε, αυτό ρωτάω τον Αλέξη με την αδελστεροσύνη και την προδευτικότητα των υπουργών του. Στον τοίχο, λοιπόν, στην Εφημερίδα, έχουμε ένα άρθρο, Ελλάδα Ουκρανία συμμαχία. Λοιπόν. Ο, το οποίο αναφέρεται στο Κοντσιά, των εξωτερικών που τοποθέτησε ο λέξη ε, υπουργό. Οιπωσκέθηκε σε κοινή συνδεύξη με τον ομόλογο του ότι η Ελλάδα είναι η έτοιμη να περιθάλψει ο Ουκρανούς εσείς και να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια. Καλά. Εντάξει. Μπράβο. Ε, κουτζιά μου. Και μάλιστα του είπε του ομόλογό του εκεί ότι η Ελλάδα μπορεί να δώσει τα δημοκρατικά της φώτα. Αντάλαβες. Προσφέροντας τεχνοδο, τεχνογνωσία σε φέγματα συ, συντάγματο και κράτους δικαίου. κουτζιά, Η Ελλάδα τώρα θα δώσει στην Ουκρανία αυτά ναι. Λοιπόν, είπε και διάφορα λοιπόν άλλα ε, Στηρίζουμε την κυριαρχία της Ουκρανίας Και την εφαρμογή συμφ... της συμφωνίας του Μίνσκ Είπε ο Κοντζιάς Κατάλαβες, μεγάλε ε, Αυτή είναι η, η ιστορία όλη. Οπότε αφού είναι η επίσημη φωνή της κυβέρνησης ο Κοντζιάς Κυρία μου και κυρία μου Αποδέχεται επίσημα κάθε είδους κυρώσεις της ΕΕ αλλά και τα αμφιλεγόμενα δικαιώματα τα εδαφικά δικαιώματα της Ουκρανίας στην περιοχή των ρωσικών πληθυσμών χιλιάδες αθώα θύματα μέχρι στιγμή Ένα πόλεμο που μένεται και, δεν, και τον παρουσιάζουν όπω θέλουν Πού είναι λοιπόν οι μαγκές ότι θα ρωτάτε και εμένα πριν αποφασίσετε για τις κυρώσεις στη Ρωσία ή στον οποιοδήποτε Πού είναι Να λοιπόν η επίσημη θέση της Ελλάδας ποια είναι αυτή είναι η επίσημη θέση της Ελλάδας Διότι ο κύριος Κοντζιάς Όπως σημειώνουμε και στο άρθρο Στον τοίχο Ξεπέρασε το όριο της απλής διπλωματίας Κατάλαβες μεγάλε άλλα Με. είναι για κατανάλωση Παρακαλώ Έλα δε φίλε Ερώταγα πριν αν Έλεγα μόνο. Έλεγα Αυτά είναι τα στραβά δόλα τα Εντάξει. Δύναμη, δύναμη. Δύναμη. Έλα. Ναι. Να, ο Καρατζαφέρης Έτσι είναι, ο Καρατζαφέρης τι έκανε, μια συγκυβέρνηση έκανε Ένα φιόνι ήταν, εδώ μιλάμε για εξουσία Έγινε, έγινε, έγινε, να είσαι καλά φίλε μου, εύχομαι τα καλύτερα Να είσαι καλά Αυτή είναι η τώρα η πραγματικότητα Θα δούμε πολλά, έχεις δίκιο Έχεις δει ότι θα δούμε πολλά Θα δούμε πάρα πολλά Λοιπόν καλώ το φίλο μου τον Βασίλη από την Άουσα Α κάνουν πάρτι τα χρηματιστήρια Εντάξει τι θα κάνουν Τα αφεντικά του βαρουφάκι Αγοράζουν φθηνά και ετοιμάζουν για κέρδη Από Δευτέρα μου λέει εδώ Βασίλης Βασίλη μου αυτά είναι παιχνίδια Στα οποία ούτε μπορεί να συμμετέχουμε Ούτε και μπορούμε Να γνωρίζουμε Σε τι βάθος φτάνουν, σε τι βάθος φτάνουν και το τι γίνεται Ο γεγονός είναι ένα ότι δεν υπάρχει εξουσία που να μην παίζει αυτά τα παιγνίδια τυχαία τώρα το βάλαν το βαροφάκι ας πούμε εκεί που το βάλαν; όλοι είναι διαλεγμένοι είναι εκεί που είναι για κάποιους σκοπούς από κάποιες ομάδες ένα, δεν είναι, ένα, ένα είναι σίγουρο είναι σίγουρο, απόλυτα σίγουρο Ότι καμία, μα καμία κυβέρνηση Και από ό,τι φαίνεται ούτε και τούτη Ενδιαφέρεται για το λαό Για όλο το λαό Για το στρατό τους, είδατε ότι Από την πρώτη μέρα Δώσε και μένα πάρτε παιδιά, εδώ είμαστε Αλλά όπως βλέπεις Ότι αυτοί που δεν λένε να σκύψουνε, Αυτοί που δεν λένε να πάνε να τους γλύψουν Όπως σε όλες τις ιστορικές περιόδους Έτσι και τούτη Θα υποφέρουν Οπότε Κατάλαβες μεγάλα Είναι η τακτική υπέγραψη δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματικότητα Με λύπη είδαμε Σας τα έχουμε και τα θέματα στο... Στον τοίχο το... Ένα χρυσαετό Όπως έχουμε και στην είδηση εκεί ε, Τον οποίο το φωλιάσαν Εβάλλαν δηλητηριασμένα εντός Τι μάλλον τα προόριζαν για αλίκους Αργούδες, δυστυχώ, Δυστυχώς, δυστυχώς αυτοί είμαστε και το έφαγε και ο χρυσαετός και πέθανε το δυστύχημα είναι, είναι το έγκλημα ότι αυτά τα ζευγάρια ήταν γύρω στα 100 χρυσαετοί ε, στην Ελλάδα τόσους μετρημένοι οπότε όπως καταλαβαίνεις εντάξει θα ζει ο Πασόκος νέο νεοδημοκράτης και αυτά και οι χρυσαετοί θα εκλείψουν μεγάλη ε, μην χάσουμε τη ράτσα τώρα του Πασόκου να πούμε και γαλάζια Χάσουμε ρε παιδί μου κύτταρο Να σου λέω μεγάλο Και κυρία μου και κυρία μου Θα σας ε, Σήμερα Σας λέω τα θέματα το, Θα το δείτε και αυτό Στην εφημερίδα Για, το, για τη νέα φάση για το κίνημα ενάντια στο χρυσό Λοιπόν στις κουριές. Λοιπόν Στις 15 προχθές έγινε κινητοποίηση και όπως σημειώνει το γράφουμε και στο άρθρο ο Νίκος Αναστασιάδης μέλος της Επιτροπής Αγώνα Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόριξη χρυσού λοιπόν όλο αυτό σηματοδότησε μια νέα φάση που έχει μπει ο Αγώνας ενάντια στην εξόριξη χρυσού μετά τις εκλογές με την αριστερή κυβέρνηση την προοδευτική που έχουμε λοιπόν η... Και μα σημειώνει λοιπόν, ενώ η κυβέρνηση είχε πάρει ξεκάθαρη θέση, σα είπαμε στην αρχή ότι θα αναφερθούμε. Ο Λαφαζάνη δήλωσε είμαστε αντίθετοι στην επένδυση χρυσού στι κουριέ, δεν έχει δεσμευτεί για το πώ θα υλοποιηθεί αυτή η θέση, ψάχνουν εργαλεία ε, συγγνώμη, το, οι υπηρεσίε του Υπουργείου. Νομικά εργαλεία που θα μπορέσουν να οδηγήσουν στην ακύρωση του έργου, προφανώ και χρειάζεται χρόνο κάτι τέτοιο. Αλλά από την άλλη η εταιρεία προχωράει με εντατικούς ρυθμούς τα έργα, προσπαθώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα και να, μην, να είναι μη αναστρέψιμη η κατάσταση όπως έγινε με το ΔΜΟΛ στο Μαρούσι που ενώ κρύθηκε παράνομο ε, και τέτοια, τελικά είπε το Συμβούλιο Επικρατίας, τι να κάνουμε τώρα δεν μπορούμε να τον κρεμίσουμε. Αυτό είναι το σκεπτικό και για τις σκουριές αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Το Υπουργείο λοιπόν προτείνει η ομάδα αυτή ε, πρέπει να διατάξει άμεσα την πάυση εργασιών ώστε να σταματήσει η συνεχιζόμενη καταστροφή. Να δηλώσει ανοιχτά τη δημόσια τη προθέσει του με δεσμεύσει και ημερομηνίε. Λοιπόν, να αξιοποιήσει όλε τι μελέτε του κινήματο που του έχουν καταθέσει. Λοιπόν, να αξιοποιήσει τη διεθνή εμπειρία και ειδικά από χώρε τη Λατινική Αμερική όπου αριστερέ κυβερνήσει προχώρησαν σε εθνικοποιήσει πολιεθνικών. Να δεσμευτεί Τα προτείνει η ομάδα αυτά έτσι Να δεσμευτεί Για το Στο άμεσο μέλλον για συγκεκριμένη ημερομηνία του νομοσχεδίου Να προωθεί στην απαλλαγή όλων των διωκομμένων Από τα κατηγορητήρια Θυμόσαστε που τα παρουσιάζουμε και από εδώ που τρώγαν ξύλο οι άνθρωποι Και τους τραβάγαν στα δικαστήρια Και τα λιμπάν και, Αλλά η ομάδα προτείνει Και λύση για τους εργαζόμενους Στις 15 που είχαν την σύναξη, είχαν ένα καινούριο στοιχείο τη μαζική την κινητοποίηση που οργάνωσε η ίδια η Eldorado Χρησιμοποιώντα τους εργαζόμενους σαν ένα σπίδα για τα συμφέροντά τη. κατάλαβες, εδώ δεν πρόκειται για εργασιακό αγώνα δηλώνουν οι άνθρωποι πρόκειται για άλλο πράγμα τα σειράκια τη εταιρεία ήταν μπροστά και για να γίνει αυτή η κατάσταση ε, τι κάνει λοιπόν η αστυνομία, προσέξτε τώρα από θα διαβάσετε και στο άρθρο, στο ρεπορτάζ αυτό. Μπορεί να χαρακτηριστεί απαράδεκτη η στάση και ο σχεδιασμός που έκανε η Αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προχθές την Κυριακή της 15 Δευτέρω. Ενώ οι επιτροπές αγώνα είχαν αναγγείλει την κινητοποίησή τους στι κουριέ μέρες πριν και ενώ υπήρχε ξεκάθαρη θέση και απόφαση ότι η κινητοποίηση δεν στρέφεται ενάντια στου εργαζόμενου, η αστυνομία και ο Υπουργό Προστασίας Πανούσης αποφάσισαν να καλύψουν πλήρως την αντισυγκέντρωση της εταιρείας και να κλείσουν το δρόμο στο κίνημα πριν ακόμα φτάσουμε στο βουνό. Μάλλον αυτή θα είναι η πρώτη διαταγή ενάντια στα συμφέροντα του κανονικού λαού που έδωσε ο Πανούσης. Φυσικά από δεν τηρήθηκαν καν ίσε ίσες αποστάσεις μεταξύ των δύο συγκεντρώσεων αφού οι χειροκροτητές της επένδυσης κινήθηκαν ανενόχλητοι. Πήγαν στις κουριές και έφυγαν ό,τι ώρα ήθελαν χωρίς καμία παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Αντίθετα με την υπορεία των χιλίων αγωνιστών εμποδίστηκε από κλούβες και ελαφρά μάτ. Ναι είναι πελταστές τώρα τα μάτ, είναι ελαφρά ντυμένα. Με κανονική εξάρτηση. Έξω από το χοντρό δέντρο. Ορίστε. Λοιπόν. Λοιπόν. Τι σου λέγα Αυτά κατάλαβες. Ενώ του χάιδεψε. Τους ανθρώπους τη εταιρεία. Με, με, με κανονική εξάρτηση Και λίγο ξέρεις καταλαβαίνεις έτσι διακριτικά Έξω από το χοντρό δέντρο Έβαλαν κλούβες Έβαλαν τέτοια να εμποδίσουν Τους κανονικούς ανθρώπους που παλεύουν για το δίκιο Γιατί το δίκιο είναι ένα και μοναδικό Τους εμπόδισαν Αυτές είναι οι πρώτες Ροζ κινήσεις των ΜΑΤ Εδάλαδες Μεγάλε Αυτά λοιπόν ε, Σημειώνει ο Νίκος Αναστασιάδης όπως σας είπα μέλο τη Επιτροπής Αγώνα Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόριξη χρυσού, εξόριξη χρυσού και όπως σημειώνει στο τέλος μέσα στις επόμενες μέρες θα κριθούν πολλά για αυτό το μακροχρόνιο αγώνα Το κίνημα δεν μπορεί να εφησυχάσει διαβάστε το όλο στο ρεπορτάζ που έχουμε στον τοίχο Αυτή είναι η πραγματική ζωή μεγάλη Αυτή είναι η πραγματική αγώνες Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση και όχι το συνολάκι του κάθε βαρουφάκι και το σούσι της κάθε... Mm -hmm. Άγγελας. Mm -hmm. λοιπόν. και επειδή... Α! με την κατάσταση προς το τέλος και επειδή το βλέπω που θα πάει το πράγμα θα σας αφιερώσω ένα τραγούδι ελάτε να τα ακούσουμε όλοι μαζί παρέα και να γυρίσουμε να κλείσουμε...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 Έχουνε βερδέψει τη ζωή Τα παροφώρα, τα παροφόρα Για μου έχει τόση μόνο Πάνω στην τρέλα μου μιλά και εσύ για Και Κι εγώ μάθειά μου νιώσω μόνο παγωνιά. Για πόρα, Να τα γκρεμίσω, Να πάρω Ρίχτο μίτσο Ρίχτο το ρημάδι Ρίχτο λίγο Με τώρα μιλάμε Πίστευτη Κυρία μου και κυρία μου Και αγαπημένο μου Τέλο! Τέλος καλό όλα καλά Ελπίδα, ανάσα, αξιοπρέπεια Αυτά για σήμερα Ευχαριστούμε πάρα πολύ Για τις ωραίες παρατηρήσεις σα. Να είσαι καλά Γιάννη μου Εύχομαι τα πάντα Σε όλους τους φίλους ευχαριστίες Στον τοίχο Εφημερίδα Ελεκτρονική Ενημερώνεστε, γράψτε μας και τα σχολιά σας Και τα άρθρα σας Ευχαριστούμε πολύ Για την ακροάση, να είσαστε πάντα καλά Για και χαρά σας tonen 1,5 fm stereo